Ομολογώ ταυμάσια. Δεν γνωρίζω αν οι κύριες πλάδες Ήκούσε ποτέ το σάφτη μαγεία Ο Τινίσος Πλιάδες είχε ακούσει την μουσική ακριβώ το θέατρο. Μάλιστα τα δημοσέματα σε προσθέσαν λόγια να, να παράσταξε τύνατα. Η Ρωδάκη, Ιώση. Και αργή. Ο Φίλιπ δεν ο Φίλιπ δεν είναι θα πρέπει να. Του 10ο έτοι, το έτοι, ένα γνωσικό ζήτημα από μουσική. Η, η ήταν ένα μόνο από τα δεκάδε παραδείγματα μουσικών διηγημάτων την εποχή και στην πόλη και στην ακριβώ το πρότυπο του ρωματικού συγγραφέα Εκτά που καταδεικνύει που η μουσική είχε τα πάντα και καθημερινή των ανθρώπων. Θα να Εκείνη την εποχή ο μόνο τρόπο να ακούσει τη μουσική ήταν να ακούσει τη μουσική στον Δεν μπορούσε να ακούσει το πράγμα ενό παιδιού. Έπρεπε κάποιο να εμμενέσει τη μουσική. Γι' αυτό και η μουσική ήταν κάτι το σπάνιο και κάτι το πολύτιμο. Η μουσική με ήττα ήταν η μουσική με οκνογιώτα. Η η μουσική. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκδήλωση με το τελευταίο και μεγαλύτερο μουσικό απόσπασμα. Ένα άλλο έργο κατά πάσα στιγμάνω από τα τελευταίωτικη ε, συναγουλία του 1790 αλλά θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω θερμά κάποιου ανθρώπου που βοήθησαν α, σε αυτήν την πολύ όμορφη εκδήλωση που ειπίζω να έχει συνέχεια και προτίστω στην κυρία Λίκη Λονταρίτε την αντίμακο πολιτισμού Βοήθησε και αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια που δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη για μα. Βεβαίω, ε, την κυρία Πακολουδίου και όλου του ανθρώπου του θεάτρου, τα γενικά το του κράτου, τα τοπικά που το έχουν βοηθήσει πάρα πολύ με πάρα πολλού τρόπου στην έρευνά μα, η Δηλαμοκρατική Κυριακή για την παραχώρηση τη Πακτιτούρα yeah. Χωστάνου, τη πιανιστική εκδοχή. Τον κύριο Γιώργο Χωστάνο, τον απόγονο του συμφέτη μα. Και βεβαίω, τελευταία λογική έσχατε την Έλληνα.